Φουσκώσατε το έλλειμμα και μα βάλετε στο δουνουτού. Φουσκώσατε το έλλειμμα και μα βάλετε στο δουνουτού. Η γλυκιά φωνή του Γιώργου παπα που όλοι έχουμε αγαπήσει, Υπουργό Οικονομικών Τσάρο. Τότε πολύ ισχυρό, με εκείνον τον κινησμό και την έπαρση που τον μαστίγωνε καθημερινά, έβγαινε και έλεγε αυτά τα πολύ ωραία για το έλλειμμα, ότι βρήκανε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Και αναγκαστικά έπρεπε να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Πήγε ο άλλος Γιώργος μετά στα Καστελόριζα, ανακοίνωσε τα δουνουτού και τα μνημόνια και έτσι ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία φάση σε, αυτή, σε αυτόν τον τόπο και την ιστορία αυτού του τόπου. Έρχονται όμως οι αποκαλύψεις σιγά σιγά όπως η χθεσινή στη Real News που και στο παρελθόν έχει ξανασχοληθεί με το θέμα και δείχνει ότι δεν ήταν ακριβώ έτσι, ένα μεγάλο μαγείρεμα έπεσε για να Φτιαχτούν τα νούμερα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγκαστούμε να πάμε εκεί που πρέπει, ώστε να ωφεληθούν πολύ συγκεκριμένοι όμιλοι, τράπεζε ή όποιο άλλο έπρεπε να ωφεληθεί. Και αυτό είπαμε σήμερα, να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου που όλοι αγαπήσαμε και τον Γιώργο Παπανδρέου, δεν θα τον ακούσουμε, αλλά τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώ. Αυτό το δίδυμο πήγαινε μαζί, ήταν το δίδυμο τότε τη επιτυχία που απειλούσε όλη την Ευρώπη ότι είχε τα όπλα πάνω κάτω από τα τραπέζια και ταυτόχρονα θα ήμασταν. Θα γινόμασταν σαν αν δεν κάνανε, κάναμε και κάνανε οι άλλοι αυτά που έπρεπε αυτοί να πούνε. Θυμηθήκαμε τότε το Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος με εκείνη τη σιγουριά, την φοβερή, μας έλεγε. Το 2009 η ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Άρα λοιπόν ήδη ο παρονομαστής, γιατί θυμίζω ότι το έλλειμμα είναι το έλλειμμα σε απόλυτα νούμερα διερούμενοι το ΑΕΠ, Έχει αλλάξει και από το 12,7 έχει πάει στο 12,9 εξαιτίας μείωσης του ΕΠ. Πιο πολύ πιο σημαντικό ακόμα αν θέλετε. Ο στόχος του 2018, το 8,7 παραμένει ακέραιος και δεν θα χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα. Μπράβο! Γιατί για ένα πολύ απλό λόγο. Ο στόχος μας είναι 4 μονάδες μείωση. Έχουμε πάρει μέτρα 6,4 μονάδες. Έχουμε τράττω. We can do it. Έχουμε τράττει. Δεν, δεν κρατάμε πολιτικό μητρό για το παρελθόν. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Είναι τη λαϊκή αγορά. Περιοχή τη Αθήνα ο τελευταίο. Ο προηγούμενο ήταν ο Γιώργο Παπα-Κωνσταντίνο, σοβαρό τότε, έτσι έλεγαν και οι και γενικότερα οι πολίτε αυτού του τόπου που είχαμε ένα σοβαρό Υπουργό Οικονομικών που είχε πει πέντε φορέ δεν θα πάρει μέτρα και είχε πάρει και τι πέντε φορέ μέτρα. Είχε διαψευστεί τόσο που γέλαγε κάθε πικραμένο που πήγαινε στην Ευρώπη με τα πολύ καλά αγγλικά και το σακίδιο στον νόμο μπαίνοντα εκεί με το κουστού αυτή τη μοντέρνα αμφίεση μαζί με τον Γιώργο Παπα- Ανδρέου. Δυο που δεν τολμούσε κανεί ή ελάχιστη του αμφισβητούσαν και του θεωρούσαμε όλοι γραφικού. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο αντιμετωπίζουμε του τωρινού. Δεν είναι και τόσο μοντέρνοι, το ακριβώ αντίθετο. Είναι παροχημένοι, αλλά όμω πάλι οι παπαγάλοι αντιμετωπίζουν με πολύ σοβαρό τρόπο αυτού που είναι πάνω, χωρί ακίδιο, πάνω μου στην, στην Ευρώπη και στι Βρυξέλλες και λένε αυτά που λένε, αλλά έρχονται και εδώ και λένε τα καλύτερα. Η οικονομία μα θα κλείσει τη φετινή χρονιά με θετικό ρυθμό αύξηση, ανάπτυξη. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Δηλαδή περνάει σε αυτό που λέμε ανάκαμψη για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια Μιας επόδυνης, ατέλειωτης ύφεσης Μπράβο! Και από την επόμενη χρονιά Μπαίνουμε πλέον σε ταχύς ρυθμούς Ταχύς ρυθμούς ανάπτυξης για όλα τα επόμενα χρόνια Ο γύρος του θανάτου περάστε Ακόντε περάστε Από τους ταχύτερους σε ολόκληρη την Ευρώπη Ένα, Ένα. και δύο μέτρα Ρυθμό αύξησης, ανάπτυξης Απ τους ταχύτερους σε ολόκληρη την Ευρώπη Ποιος θα με φέρει. Του ταχύτερου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπράβο! Όχι μόνο τον έχουμε το ρυθμό τη ανάπτυξη και τη ανάκαμψη, αλλά θα είναι και ο ταχύτερο από του ταχύτερου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να τα αποτελέσματα, σαν το δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Όπω έλεγε ο Παπα-Κωνσταντίνου, έτσι, διότι είναι τα λόγια, τα ακούμε από διάφορου, ωραίε φωνέ και τα έργα και η καθημερινή ζωή που τη βιώνουμε όλοι από κάτω κανονικά. Και έρχεται και ο Βρούτση, υπουργό Εργασία, και κάνει ανακάλυψη, μιλάει για πλιάτσικο για κάποια υπηρεσία σε κάποιο ταμείο που μια ομάδα εργαζομένων συνταξιούχων βρήκε ένα παράθυρο ή μια ερμηνεία νόμου ή μια υποσημείωση κάτω από νόμου μια τροπολογία ένα βράδυ κάτι αξιοποίησε αυτό και έπαιρνε κάποια λεφτά που δεν έπρεπε να τα πάρει και ορθώ έρχεται ο Υπουργός τώρα χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα για να πάρει σαρωτικά μέτρα για μια τεράστια ομάδα πληθυσμού και μιλάει με άνεση και χαρακτηρίζει πια πιατσικολόγους αυτούς που έκανα την κλοπή, χωρί όμως να κάνει κουβέντα, να λέει οτιδήποτε, για τον Υπουργό ή τον Βουλευτή που ήταν από πάνω και ψήφιζε ή ανεχότανε ή νομοθετούσε υπέρ των απατεώνων. Επειδή ο μαθηματικός τύπος αναδεί στην επιφάνεια την πραγματικότητα, καθρεφτίζει την εικόνα την προϋπάρχουσα στα ταμεία, εδώ σημαίνει ότι κάτι συνέβαινε στο ταμείο αυτό. Δεν θα προχωρήσω παρακάτω. Γιατί θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Τι εισφορές δινόντουσταν, τι αποταμίευς δινόντουσταν, και τι, συγγνώμη για την έκφραση θα το πω, είμαι αναγκασμένος να το πω τι πλιάτσκο γινόταν. <συγνώσεις> Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύεται αν είναι σωστοί οι υπολογισμοί ότι κάποιοι πήραν χρήματα που δεν τους ανήκαν. Είναι απλό. Ένα και στέλνω μηνύματα Ναι και τα σταυρό Κάποιοι πήραν χρήματα που δεν τους ανήκαν. Είναι απλό! <συμπάνω> <συμπάνω> <συμπάνω> κάποιοι πήραν χρήματα που δεν τους ανήκαν. Είναι απλό! <συμπάνω> Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό δεν το ανέχει το Βρούτσες και έκανε χθες άλλη μια ανακοίνωση ότι αυτοί οι κάποιοι που πήραν τα χρήματα θα πάψουν να τα παίρνουν, θα τιμωρηθούν, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Απλά θα πάψουν να παίρνουν χρήματα πάρα πάρα, πάρα πολύ με αφορμή Και ευκαιρία αυτούς τους κάποιου που πάντα του κρατάμε και τους αποκαλύπτουμε τη δεδομένη στιγμή. Διότι αν αρχίσουμε σε αυτόν τον τόπο να βρούμε ποιοι είναι αυτοί κάποιοι που πήραν χρήματα και είναι τόσο απλό, θα μαζευτούν μέσα καμιά εικοσαριά τραπεζίτες, καμιά εικοσαριά διακοσαριά βιομήχανη, τάχα μου οι κανονικοί, άλλοι τόσοι εφοπλιστές και γενικότερα ένα σωρό επιτυχημένοι τύποι οι οποίοι χαίρουν τις, του σεβασμού Και τη Ζήλια και γενικότερα είναι πρότυπα για πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Ήρθε και ο Κινέζο προχτέ, τον υποδέχτηκε ο Σαμαρά, διότι φέρνουν τα λεφτά, δεν έρχεται πια δολάριο, έρχεται κινέζικο νόμισμα, σε ευρώ βέβαια, και του έδωσε και ένα δώρο. Ο Κινέζος Πρωθυπουργό ήταν ο πρώτο επισκέπτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και ο κύριο Σαμαρά του χάρησε τιμητικά το εισιτήριο με τον αριθμό 1. Να σα δώσω το υπαριθμό 1 εισιτήριο, το οποίο βγήκε το Σήμερα, με τη δική σα, τιμητική για όλου μας επίσκεψη. Το εισιτήριο μου απ τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. το Τα Τώρα στο Με το 1. Εισιτήριο. Το εισιτήριο του πε από τα χέρια, ενώ πήγε να το δώσει στον Κινέζο Πρόθυπουργό Όσοι δεν έχετε τι να κάνετε και θέλετε να διοχετεύσετε την ενεργητικότητά σα, τι απόψει σα σε κάτι πολύ γόνιμο και χρήσιμο, να κάνουμε αυτό που λέει ο Κουβέλη. Το συνέδριό μα πρέπει να είναι συνέδριο συνθέσεων. Πρέπει να είναι συνέδριο προσαρμογών και αλλαγών. Να δώσουμε ξανά πνοή και όραμα σε αυτό το κόμμα. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Να διαψεύσουμε τις κασάνδρες. Να διαψεύσουμε τους χοροτάκτες της νέας πολιτικής γεωγραφίας που απαιτούν αυτοί να καθορίσουν το δρομολόγιο. Ένα και δύο We can do it. Να δούμε λοιπόν τι είδε ο Ιαπωνέζος; Να δούμε τι είδε ο Ιαπωνέζος και τι είδε ο Έλληνας Η Όλγα Τρέμινα αυτή βεβαίω, Αγαπημένη επίσης όλων των Ελλήνων Βασική παρουσιάστρια ενός τα Μεγάλα Δελτία Και είναι η μοναδική περίπτωση που διαψεύδει το ρητό Η πολλά ρητά που λένε ότι η εμπειρία Κάνει τον άνθρωπο πιο ολοκληρωμένο, πιο σοφό, τίποτα Όσο περισσότερε ώρε πληρώνει στο Δελτίο Ειδήσεων, τόσο περισσότερα λάθη και γκάφε και σαρδάμ κάνει. Είναι η μόνη περίπτωση που η εμπειρία δεν έχει βοηθήσει καθόλου το ακριβώ αντίθετο, ότι πάει πολύ πίσω, κάτι που το απολαμβάνουμε όλοι. Έτσι λοιπόν ήθελε να πάει και στα ποδοσφαιρικά προχθέ, μετά την, το παιχνίδι τη Εθνική. Βγάζει, γίνεται σύνδεση με το Αρακαζού, εκεί στη Βραζιλία, είναι ο ρεπόρτερ και δίπλα είναι και ο ποδοσφαιριστή, ο Κονέ, ο δικό μα. Και του πήρε συνέντευξη. Σύνδεση τώρα μέσω δορυφόρου με τη Βραζιλία και τον απεσταλμένο μας τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο Αλέξανδρε βλέπω ότι έχεις δίπλα σου και τον παίκτη μας τον Παναγιώτη του Ρε <Κι> και τον παίκτη μας τον Παναγιώτη του Ρε Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα Ναι και το σταυρό μου κάνω Να δούμε λοιπόν τι είδε ο Ιαπωνέζο. Τον παίκτη μας τον Παναγιώτη του Ρε Αν δεν με κοντά σου Αλλά πάντω, αυτό είναι. το οποίο έχει σημασία Φέρα. είναι ότι εμεί έχουμε κονέ. Η εθνική μα έχει κονέ, γιατί μπερδεύτηκα πριν. Αλλά η ακτή του Ελεφαντοστού δεν θα έχει του δύο τουρέ. Ωραία, θα του έχει και θα του παρέχει του δύο τουρέ, γιατί δεν πήγαν στην κηδεία και έχουν αφοσιωθεί όλοι μαζί με ένα πριν έξτρα που του έταξε η χώρα. Και θα πέσουν αύριο στα σκυλιά όλοι μαζί για τον νεκρό αδερφό των τουρέ και θα. Έχουν μεγάλο στήχημα εθνικό και ηθικό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά λοιπόν, αντί να τον πει τον είπε του Ρέ, του Ρέ είναι αντιπάλου ομάδας, αλλά όλα αυτά είναι πολύ, είναι λεπτομέρειος, όσον βλέπεις δελτίο του Μέγκα, όλα αυτά τα προσπερνάς και είσαι έτοιμος να ακούσει το οτιδήποτε, αποδεικνύοντας, αποδεικνύοντας ότι η Σάτυρα δεν έχει πεθάνει, το ακριβώ αντίθετο στι 8 κάθε βράδυ. Ξαναγεννιέται. Έχουμε και παρακολουθήσει τηλεφώνου. Διότι μια αντιπολίτευση που σέβεται τον εαυτό τη και θέλει να γίνει κυβέρνηση και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και όλου του τρόπου που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν άλλη αντιπολίτευση, αλλά και η κυβέρνηση που χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και όλου του τρόπου για να διοικήσει, Όλα αυτό είναι μια επανάληψη, ομοιωματικά όπω τα λέμε. Τα ζούμε ανά δεκαετία. Έτσι λοιπόν, ο Πάνο Κουρλέτη έκανε την καταγγελία. Υπήρχε μια τεράστια δυσκολία να επικοινωνήσω με τον ίδιο τον Αλέξο Τσίπρα. Και συνέβαινε όσο και στα δέκα λεπτά, παρόλο ότι υπήρχε σήμα, δεν έπεφτει η γραμμή, δεν με άκουγε και τον άκουγα. Και συμβαίνει δε και σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία. Και στα δύο τηλεφωνά μου. Με αλλάξει. Και στα δύο τηλεφωνά, τηλεφωνά μου. Μόνο σε συνομιλίε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και με άλλα πρόσωπα. Σήμα υπάρχει, η, η γραμμή δείχνει ότι είναι. Πατέρα, yeah, είναι. Είναι ενδείξει στην ακρόαση αυτέ. Είναι η επίσημη καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει ένα ψηλό θέμα, βγήκε η βούλεψη, είπε Όχι δεν ισχύει, αλλά ποιο λογαριάζει τη βούλεψη, αλλά βγαίνει ο κ ο Υπουργός που είναι εκεί στην ΕΗ, δημοσίας, τάξεως κτλ, κτλ. Και λέει ο Κικίλιας το ατράνταχτο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει παρακράτος, δεν γίνονται αυτά. Άλλωστε, 7-8 μέρες που είναι εκεί θα το είχε καταλάβει. Είναι αδιανόητο στη δημοκρατία μας να, να λειτουργούν παράλληλα ή παράπλευρα συστήματα κοινώς. Θυμάστε πολλά πολλά χρόνια πριν κάποιοι μίλαγαν για, για, για παρακράτος. Mm -hmm. Εγώ ε, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο αυτές τις 7-8 μέρες που οποίες βρίσκομαι εδώ πέρα. Λιοντάρια γίνεται μόλις απο, αποβλήθηκε ο Κατσουράνης. Πιστεύω. Τι συνέβη. Ορίστε. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ό,τι προβλέπεται από τον νόμο θα γίνει. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει, ότι δεν συμβαίνει. Ζωστό. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. <Τοχή> να δούμε λοιπόν τι είδε ο Γιαπωνέζος. Έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο, αυτέ τι 7-8 μέρε που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Ότι θα έχει υποπέσει αν συνέβαινε, που συμβαίνει. Ποιο δεν παρακολουθεί. Στο παγκόσμιο σκηνικό δεν τρέπονται να το πούνε οι Αμερικανοί, του Γερμανού, του Κινέζου. Οι Γερμανοί ό,τι μπορούν, οι Κινέζοι το ίδιο. Εδώ τίποτα. Δεν έχει πέσει την αντίληψη του Κικίλια. Οπότε μάλλον δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλιώ θα το είχε πιάσει αμέσω αίτητο και θα το έχει καταγγείλει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, κάθε μέρα, 2.11, 208, 200. Καθρέφτη ουσιαστικά είμαστε, όλων αυτών που λένε οι υπόλοιποι, και λένε πάρα πολλά, τόσα που δεν προλαβαίνουμε να τα πιάσουμε και ποσοτικά άξια, λόγου και ποιοτικά κυρίω. Όσο περνάει ο καιρό, ανεβαίνει ποιότητα. Μέλη μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση στοunto: papaycry.lm.gr και όποιο θέλει να στείλει σε εμέ γραφειρία, το μηνυμάτο αποστολή του 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και εμεί δεν σταθήκαμε στη διαβεβαίωση, πολύ δυνατή βέβαια, του Βασίλη Κικίλια ότι δεν γίνονται. Αλλιώ θα το είχε καταλάβει, θα είχε πέσει στην αντίληψή του. Ε, ερευνήσαμε ω δημοσιογράφοι που είμαστε και αποκαλύπτουμε την απόρρητη συνομιλία του Αλέξη με ένα σωρό άλλο κόσμο και τι ακριβώ γίνεται στα υπόγεια τη ΕΥΠ και τι ηχητικό αποτέλεσμα βγάζουν οι παρακολουθήσει των γραφείων και των τηλεφώνων του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, Τσιταντίνε, Τσιταντίνε την Πολόνια! Ποιο είμαι, Δεν ξέρω ποιο είστε. Αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε... Έλα! Ποιος θα θέλατε να είστε... Ο δαλαλά μας μανταμάτε κλείσα και ράμμα να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Όλη η Ευρώπη θα μιλά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έλα μα ακούς! Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή. Σα παρακαλώ μην κλίνετε. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε με το λαό και στο λαό απολογούμαστε, στο λαό λογοδοτούμε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Φύσσε, ρε, Αυτή πλάκα, αφού ποιος πλάκαρα Ας την ποιο σήμερα. Οσέ. Αφέντη ότι κάποιο σε... παρακολουθεί το τηλέφωνο. Πού είναι ο κύριο Σαμάρα. Όποιο παρακολουθεί το τηλέφωνο, θα το κόψω τα πόδια! Έλα χαιρά με τα πόδια ραμπατά χέρια και να γίνεται κανένα λαμβάνει. δεν πάρει στα λαυτάρα. Go back κύρια μέρλ! Για πιώ με περάσετε κύριε. Πώ δεν είμαι φτωχή. Αλλά το χρήμα το περιφρονεί. Φοβούμαι ότι παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Βρώμικο, ξεβρώμικο, μιλιά, yeah. ισοπαλία θέλουμε για να σωθούμε. Ρε. Μπήκε και η άνοιξη. Και... Μα ποιο είμαι. Πετε μου, ποιο είμαι. Ποιο είναι, ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι έλα! Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Και ποιο είναι, ρε. Πάλι τα θα λέμε, το center back. Θα είναι, ρε. θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Νομίζω ότι πρέπει yeah. να κλείσω Σα παρακαλώ μην κλείνετε. Μέσα. Τώρα που έμαθα, επιτέλου, ποιο είμαι. Είμαι το center Και θα δένω τα κορδόνια μου στη σέντρα Δική μας προτεραιότητα είναι να σώσουμε το ευρώ Έλα Στον επόμενο τόνο Ιωστά θα τα Βασικά Και πενιμπάριστα για μερικές κόκκινα κίτρινα λέ με λέμε Να δούμε λοιπόν τι είδε ο Λέλος Άσπρα κόκκινα κίτρι να λε... η οικονομία μας θα κλείσει τη φετινή χρονιά με θετικό ρυθμό αύξησης, ανάπτυξης mm, πολύ ευχάριστο αυτό δηλαδή περνάει σε αυτό που λέμε ανάκαμψη για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια μιας επώδυνης, ατέλειωτης ύφεσης και από την επόμενη χρονιά μπαίνουμε πλέον σε ταχύς ρυθμούς ταχύς ρυθμούς για όλα τα επόμενα χρόνια ο γύρος του θανάτου περάστε κόσμια περάστε. Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπράβο! Μεγάλε στιγμέ μα περιμένουν και θα ζήσουμε, α, θα τι ζήσουμε όλοι εδώ από ό,τι φαίνεται, διότι θα γίνουμε στην Ευρώπη πρώτοι. Και τώρα έχουμε κάτι πρωτιέ, είναι η αλήθεια, αλλά θα αποκτήσουμε κι άλλε από ό,τι φαίνεται. Σήμερα το πρωί ήταν το φω τη δημοσιότητα, φωτογραφίε πάλι με του Ναζί, Μιχαλολιάκο, Παπά και λοιπού συγγενείς εκείνα χαιρετάνε ναζιστικά, φορώντα και κάτι στολέ αποκριάτικε. Τάχαμε ότι Με ένα σεμβασμό δίπλα στην ναζιστική σημαία, φορούσαν κάτι περιβραχιόνια με τα σύμβολα των Ναζί, τον Αγγίλωτο Σταυρό, τον δεξιόστροφο, όχι τον αριστερόστροφο, που έλεγε και ο Μάικ Τριανταφυλόπουλο προχτέ. Και γενικώ δεν σοκαρίστηκε κανεί από όλα αυτά, γιατί όλοι εμεί ξέρουμε ότι είναι Ναζί φασίστε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Αλλά νομίζω και αυτοί που του ψήφισαν επίση δεν έχουν θέμα, γιατί δεν του σοκάρουν αυτά, για να μην πούμε ότι γουστάρουν πάρα πολύ, που όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Είναι ταυτόχρονα και ναζί, είναι με αυτού που έκαψαν την Ελλάδα, που βίασαν Ελληνίδε, που έκαψαν χωριά, σκότωσαν, δολοφόνησαν. Μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Αυτέ οι φωτογραφίε, είτε βγαίνανε είτε δεν βγαίνανε, για όλου δεν λένε κάτι ιδιαίτερο, κάτι καινούριο. Γιατί πολλά μου μου έτη βάζουν, ή έβλεπα και στο Twitter, ε, γίνεται αναπαραγωγή αυτών των φωτογραφιών με την διάθεση να αποδειχθεί ότι να όντω είναι φασίστε. Μα είναι φασίστε, το λένε και οι ίδιοι. χαίρονται γι' αυτό, κάπου το ψιλοκρύβουνε. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία το δείχνουν και το εκφράζουν, αφού κάνει γκέλ στον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν είναι, πώ του λέγαμε, όλου αυτού που ψήφισαν Χρυσή Αυγή, παραπλανημένοι, εν γνώση του ψηφίζουν να ζει, διαλέγουν φασισμό. 500.000 αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουν περισσότεροι, μπορεί λιγότεροι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το κομμάτι των συνανθρώπων μα ευχαριστιέται και διαλέγει φασισμό. Τι ακολουθεί μετά από όλα αυτά. Κάτι άσχετο τελείω, τίποτα η διάθεση και η παρένεση του Προέδρου, Τσίπρα, αλλάζουμε κλίμα, να πει κάτι πολύ σημαντικό στους συντρόφου του. Ας είμαστε ειλικρινεί. Συγκροτούν ένα μεγάλο και κρίσιμο πολιτικό πρόβλημα. Όταν εμφανιζόμαστε δημόσια με πολλά πρόσωπα και συχνά με αντικρούμενες θέσεις, όταν αφήνουμε έδαφος σε προσωπικές στρατηγικές και παραγοντισμούς και αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα κόψουμε από τη ρίζα τους, πριν αυτά μας αποκόψουν από τις δικές μας ρίζε. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Καλό. <ΣΣΣ> να σοβαρευτούμε. <ΣΣ> Αυτή η παρέννηση μέσα στο <ΣΣ> ΣΥΡΙΖΑ <ΣΣ> ότι πρέπει να σοβαρευτούμε, <ΣΣ> νομίζω ήταν το καλό του Σαββατοκύριακου, <ΣΣ> το κράτησαν και έχει αρχίσει η διαδικασία σοβαροποίησης. Μιτσο? Ναι, ναι, εγώ ο Μίτσος. Τι κάνεις, έφυλε. Πούμε είμαι με, μεγάλο πειρατή. Ο κυρίε και και το βράδυ να το δει. Τι θες? Καλά, ναι, ναι, ναι, είπα, εχθέ. Τι είσαι? Για το τρακτέρ, ρε. Ποιο τρακτέρ? σου είπα, Τζον Εμένα λε τρακτέρ, τα Ο Μίτσο δεν είναι ο Ο ναι. το Τι είμαι εγώ, Χαρδούβαλ, σήμερα <στηνίξε> κόβε χιλιάρικα. Σαμαράς τι με είμαι? Τι Ναι, ναι, θα κόβει κάτι χιλιάρκι. Δεν κόβει το χιλιάρικο. <στηνίξε> δεν, το δεν το κόβεται. το χιλιάρικο. Θα σκεφτώ με το καρτάσι και θα σε ξαναπάρω. Ε. Ναι, ναι, καλά, θα περιμένω. Μην ξεχάσεις <στηνίξε> Λοιπόν, χθες θα τον Πρωθυπουργό μας, Συγκόρθιος, έχω βρει την επένδυση του αιώνα, φίλερα, και θα βοηθήσω και εγώ την ελληνική οικονομία. Εγώ θα είναι στον τομέα ούτε του τουρισμού, του, ούτε του, του, του, του, τίποτα, τα αγάλματα, φίλε. Θα κάνω ακριβή αντίγραφα αγαλμάτων. Θα ξεκινήσω. Άγαλμα. Άντων Γεωργιάδης. Από κάτω, μα... Εξωτερικό 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Πιο κάτω, Ιάπη, όμορφος, 15 εκατομμύρια. Έχω ένα πρόβλημα με το Βενιζέλο όμως και με τον Πάγκαλο. Πού θα βρω 100 κιλά τόνους σκατά για να τους κάνω άγρομα. Έλα ρε, άρεσε. Έλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι. Έχω να προτείνω το εξή: Να κατασχέσουμε την εκκλησιαστική περιουσία και να ξεχρεώσουμε και να είναι ο λαό μια χαρά. Παιδί μου, ποιο θα κατασχέσει την εκκλησιαστική περιουσία. Πα καλά. Έχει δει ποιο είναι στα πράγματα. Καλά, ναι, αυτό έχεις. Η παράταξη του Σαμαρά έκανε τι μεγαλύτερε business με την εκκλησία που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτοί θα κατασχέσουν την περιουσία τη εκκλησία. <Ρε> αυτό έχει δίκιο, Τόλμου. Μάλλον έχω Πώ το λέω αυτό με το κολοβακτηρίδιο και τα αυτά που ξέρει τρελάει όλου. Έχω κι εγώ. Πώ το λέτε αυτό. Φάε το Αχυδόφιλου Βιώτηξ. <laughs> Φάτο να σου περάσει το πολλομικυρίδιο. Αποσχολή Έλα Ξείτε τι μου λέει εδώ η ρε! Τι? Κάποιο επιχειρηματία ρεύτη πλήρωσε δάνειο δημοσιογράφου ο οποίο ξεκινάει το όνομα από εικόνο. Μην το λέτε. Λοιπόν, είναι αλήθεια, δεν λέει το γράψε η Ακρόπολη και το κάνω αβαβά Η κυρία διαβάζει την Ακρόπολη. Εντάξει, είναι αλήθεια τελικά, ρεύτη πλήρωσε δάνειο δημοσιογράφου. Ναι, αλλά σε επιθυντικό ρυθμό όχι σε Δημοσιογράφων. Φων! Α, μπράβο, μπράβο. Είδε την τελικά μέσα στο ταξί. Το κύριο Απόστολο θα ήθελα λίγο. Εγώ. Κύριος ο κύριος Απόστολος ο Ο ναι. Για τη δήλωση. Ναι, μου το είπω στο τηλεφωνό σου ο Βασίλη ο Μεκανικός. Εδώ στο Βόλο είμαι ο Μάρθονας. Έλα μας τώρα, τι δηλώνουμε φέτος. Χωρίστε. Φέτος λέω τι δηλώνουμε, τι τζίρο κάναμε. <χωρίστε> ο Τζίμις. Ο Τζίμις. <χωρίστε> ναι. <Ξινόμαστε>, πιστεύει. <χωρίστε> Ναι, ναι βεβαίω λέω. είσαι ένα σπίτι εδώ στο βόλο για πλακάκια. Α, δεν είναι για τη δήλωση. Ναι, ναι. Έχω ένα σπίτι εγώ για πλακάκια. Θα έχω κάνει πλακάκια με το μηχανικό γενικώ. Θα του κάνω εγώ τη δήλωση. Θα μου φέρει κάτι, μα η μουδέξη εκεί. Τα έχει αρπάξει από κάτι δημόσια έργα που παίρνει. Ναι. Αυτό. Θες να το κάνουμε έτσι, ανταλλακτική δημοκρατία, φάση να σου κάνω εγώ τη δήλωση. Θα μου τα πλακάκια για τσάμπα. Ε, δεν έχω καλά τώρα, δεν ξέρω κάτι έχω στο τηλέφωνο Τι έχει το τηλέφωνο να μα λέει, έχει την άλλη γραμμή, εμένα. Από το μηχανικό παίρνω, δε. Από α... το μηχανικό, ναι, ναι. Που τα έχω κάνει πλακάκια εγώ. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Με τι τα κολλάμε τα πλακάκια. Δοκίμασα εγώ με ούχου stick τίποτα. Πέφτει, για κάποιο λόγο πέφτει, δεν κρατάει. Και κάτι άλλο, αυτέ τι στιγμέ που λέει: Βάζει μια σταγόνα και στέκεται για πάντα, σηκώνει φορτηγό. Τι, τι φορτηγό, ούτε το πλακάκι δεν σηκώνει. Ναι, Πήρα το... μια άλλη πολύ δυνατή, την έβαλα στον τοίχο, έμεινε το πλακάκι έπεσε ο τοίχο. Δεν ξέρω. Εσεί τα βάζετε με ειδικέ κόλε, τι κάνετε. Με κόλε, με, με, με... κόλε. Έχετε καλέ κόλε, είναι... η συσκευασία είναι μεγάλη, είναι κολάρα που λέμε. Ναι. ναι. Κολάρα, ε ναι. Ωραία κολλάρα, Βρασιλιάνικη. Δεν ακούω καλά στο τηλέφωνο, ρε. δεν ακούω καλά. Ευτυχώς, ξέρεις τι ακούγεται τόση ώρα από τηλέφωνο. Η μία πίσω από την άλλη πάνε. Σύννεφο, λέει, λοιπόν, η μαζίκια σύννεφο πάει. Ναι, ε, πότε θα είσαι στο βόλιο να, για να δούμε τη δουλειά, κατάλαβες. Καλά, θα επικοινωνήσω εγώ γιατί το χαβάσου είδε χαμπάρι. Εντάξει, να είσαι καλά. Είμαι ο πρώτο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο έκανε τέτοια μεγάλη μείωση του ελλείμματο. Έξω. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου. Ο Γιώργο Παπα-Κωνσταντίνο είναι αυτό που έκανε την τόσο μεγάλη μείωση του ελλείμματο. Αφού το είχε φουσκώσει, το μείωσε μετά με τον ίδιο περίπου τρόπο. Είχε γίνει η δουλειά, είχαν μπει οι βάσει για την μετέπειτα ένδοξη πορεία τη ελληνική οικονομία, την οποία τη ζούμε όλοι μα. Την πορεία και την ελληνική οικονομία. Χριστοφυλοπούλου. Είναι από τις καλύτερες επιλογές του Γιώργου Παπανδρέου παλιότερα, του λαού της Αττικής που την βγάζει συνεχώς και του Αντώνη Σαμαρά τώρα αποδεικνύοντα ότι ο Σαμαράς έχει χιούμορ γιατί την διατήρησε και την έχει εκεί στο γνωστό Υπουργείο. Η Χρυστοφιλοπούλου λοιπόν λέει το γνωστό ρητό «Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή». Για ποιε όμως επαγγελματικέ κατηγορίες λέει αυτό το ρητό. Προσέξτε, καταρχήν θέλω να πω ότι καμιά δουλειά δεν εντροπεί και χρειάζονται όλοι στο δημόσιο και αυτοί που κάνουν τι απλέ διοικητικέ εργασίε και αυτοί που κάνουν σύνθετες εργασίε όπω χειρουργούν του ασθενεί, ή, ή διδάσκουν ή μα προστατεύουν Με. από πυρκαγιέ. Όλοι χρειάζονται. Καμιά δουλειά δεν εντροπεί, όλοι χρειάζονται. Ναι, και ο γιατρό και ο πυροσβέστη έχει δίκιο. Και αυτό που διδάσκει, καμιά δουλειά δεν είναι για την έβεξη του Φιλοπούλου. Αυτή η λογική είναι μοναδική. Και την απολαμβάνουμε όλοι μαζί. Κεφαλογιάννη ήταν στο ίδιο πάνελ όταν ο Σκουρλέτη είπε ότι μα παρακολουθούν τα τηλέφωνα και έδωσε ένα παράδειγμα ο Κεφαλογιάννη. Θα το ακούσουμε τώρα όλοι μαζί. Μανώλη Κεφαλογιάννη, θα ακούσουμε όλοι μαζί το παράδειγμα που έθεσε και θα καταλάβετε όλοι πόσο ωραίο είναι να μένει στην ίδια πολιτική με αυτόν. Εγώ έχω μια αρχή για τον εαυτό μου. Μιλώ πάντα στο τηλέφωνο και μιλώ του συνομιλητέ μου, σαν να στο μπαλκόνι με μικρόφωνο. Αν δεν να κρύψει τίποτα, όποιο για να σε παρακολουθεί, α παρακολουθεί και να λέει ότι θέλει. Αλλά ασφαλώ υπάρχουν και θέματα παρακολουθήσεων από όλου προ όλου. Είναι γνωστό ότι και στην Ελλάδα έχουν γίνει καταγγελίε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πρόσφατα είδα και δημοσιεύματα ότι παρακολουθεί και το Μαξίμου με τον Νόη Σαμαρά. Αυτό ακριβώ. Είσαι στην πολυκατοικία και βγαίνει στον Παλκόνι ο Κεφαλογιάνη και μιλάει. Γιατί έτσι θεωρεί ότι είναι σαν να μιλάει στο κινητό του ωραίε στιγμέ. Πήρατε και κάποιοι ακροατέ, το πάτησαν αποστολή έξω και όντω αν σήμερα το 96 πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν έχουμε ετοιμάσει αφιέρωμα. Γιατί αν ετοιμάζαμε σε αυτή τη φάση αφιέρωμα θα είχε πράγματα τα οποία δεν θα αναφερόντουσαν στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, έστω και αφιέρωμα με τη δική μας οπτική. Καταρχήν έχουμε το Γιώργο. Μα παρέδωσε και μα άφησε το Γιώργο. Νομίζω αφιέρωματα στο Γιώργο κάθε εβδομάδα έχουμε 2-3. Είτε το επιδιώκουμε είτε όχι. Ό,τι συμβαίνει είναι ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Παπανδρέο, στο μεγαλείο του, στην πολιτική του διορατικότητα, στο όραμά του, στην πράξη του και γενικότερα. Για δε τον Ανδρέα Παπανδρέο, το αφιέρωμα θα έπρεπε να γίνει στο λαό που πίστευε στον Ανδρέα Παπανδρέο, στα όσα έλεγε ο Ανδρέα Παπανδρέο και μετά τα ξέλεγε με την ίδια ευκολία. Και παρόλα αυτά ο λαό ακολουθούσε στη δοσοληψία που είχε εγκαινιάσει με τον ελληνικό λαό. Στην ισοπαίδωση αξιών και των πάντων, με την περίφημη δήλωση, κάνουμε συχνά αναφορά σε αυτή, σε μια κεντρική επιτροπή. Είπαμε να πάρετε κανένα δώρο, μη ζενούσε, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια που είχε πάρει τότε ένα λέμαργο. Στι επιλογέ της γενικότερες αυτό θα ήταν ένα φιέρμα στον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά ξαναλέω κυρίω στον κόσμο με και τα κριτήρια με τα οποία δόξασε τον Ανδρέα Παπανδρέου εμπιστεύτηκε το Πασόκ με την ίδια ευκολία που αμέσω μετά έφυγε. θα αφορούσε αυτόν τον λαϊκισμό του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο οποίο λαϊκισμό προετοίμασε το έδαφο στην Χρυσή Αυγή που ακολούθησε, διότι με την ευκολία που οι τωρινοί λένε διάφορα, με την ίδια ευκολία τότε σε άλλε αναλογίε, σε άλλε εποχέ, σε άλλη συγκυρία, και παγκόσμια και ελληνική, έλεγε διάφορα και γοήτευε τα πλήθη, τα οποία πλήθη πάντα υπάρχουν για να γοητεύονται, είτε από Ανδρέα Παπανδρέου, είτε από του μετέπειτα απογόνου των χειρότερων που έχουν περάσει από αυτόν τον. Τόπο. Μετά από όλα αυτά είπαμε να μην κάνουμε αφιέρωμα και να μείνουμε στα γνωστά. Ναι, γεια σα. Στα Channel, δεν κάνω λάθο. Τι λάθο να κάνετε, καλέ. Ποιο σωστό δεν πάει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. <laughs> Τηλεφωνώ από το κέντρο του Πυρά. Είμαι παλιό Πυραιότη. Μια και μεγαλωμένο στον Πυρά. Και παρακολουθώ, βέβαια, κάποιε εκπομπέ. Πολύ συχνά παρακολουθώ και την εκπομπή τη κυρία Στεφανδίνου. Και είμαστε κάποιοι φίλοι. Που τρώτε του στα φίλοι, ξέρω Όχι, δεν τρώνε στα φίλοι. Αλλά είμαστε παλιοι Ολυμπιακοί. Παλιοι Ολυμπιακοί, νυν. Ακροδεξιοί, Όχι Ολυμπιακοί. Ξαφγείτε, τι. Α. Είμαστε Α, καλά, έτσι και ω το ένα δεν αποκλείει άλλο. Για παίζουμε και. Ε, όχι, όχι, τίποτα δεν. Μένω μέσα στο κέντρο του πυρά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να σα δώσω τη διαθεσή μου. Ναι. Δεν τι θέλω, πείτε μου παρακάτω. Πείτε τον καφέ μου κάθε μέρα στο η πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου και κουβεντιάσω με του φίλου μου και μέσα σε όλα, βέβαια, που έχουμε να κουβεντιάσουμε είναι και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Εσεί τώρα είστε για την εκκομπή τη Τατιάνα. Θα, θα, θα ζητήσω τη βοήθειά σα. Τη Τατιάνα και τη Τατιάνα. Τι βοήθεια να σου δώ Πε μου, τι ήθελε. Γιατί Συγνώμη. Είστε άνθρωπο που έχετε, έχετε μαθημένο στην υπομονή. Είμαι μαθημένο, ναι. Ναι, ναι. Έχω ζήσει τα χρόνια τη υπομονή. Ωραία, καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Υπάρχει κάποιο που ζει ακόμα. Μασκεμβολή σα από του καλύτερου που περάσανε στην Ελλάδα. Ζει ακόμα. Ο... Ο οποίο αν, αν είσαστε νέο, εσύ φωνή το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να τον είδατε να παίζει, αλλά μπορεί να τον έχετε ακουστά. Καλά, και έτσι και αλλιώ δεν είμαι και φίλο του μπάσκετ, δηλαδή. Ε, Έπαιζα ε, από μικρό χάνμπολ. Ναι, επειδή ο άνθρωπο ζει με τον μπάσκετ και το πρωί μέχρι το βράδυ δεν έχει τίποτα άλλο παρά να επαναλαμβάνει τι αναμνήσει του, σκεφτήκαμε μήπω αν ήθελε η κυρία Σεφανίδου, δεν λέω εγώ δεν έλεγχο την εκπομπή. Ξέρω τι λέτε, αλλά. Ναι. Τώρα πώ το βλέπετε, η κυρία Στεφανίδου Τώρα έχετε βγει και στην παραμύθα. Ότι η κυρία Στεφανίδω το γύρισε στο σοβαρό, η Κατινάρα, και δεν κάνει κουτσομπολιά πια και θα καλέσει έναν άνθρωπο να μιλήσουν σοβαρά. Έχει πω. κάνει πλαστικέ ο άνθρωπο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τι να τον κάνει Τατιάνα. Τα έχει διά. φτιάξει με καμιά διάσημη να έχουμε να πούμε ένα κουτσομπολιό ζουμερό. Ωραία, ωραία. Μια, μια παλιά πυρεώτισα τη εποχή, μια γνωστή. Μια, μια γκόμηνα τη τότε εποχή. Ξέρω εγώ κάτι. Τι να τον κάνει. Ε. Το τσόκαρο παπούτσι δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, μπορείτε να βοηθήσετε για το Όχι, για μένα, δεν μου χρειάζεται. Μορο κατάλαβα, καλά λέτε εσεί, αλλά σε λάθο εκπομπή πήρατε. Νομίζω όχι. Δοκιμάστε κανένα πιο σοβαρό. Δεν ξέρω τι να προτείνω, αλλά έλο. Δεν θα μου κάτι. Δεν έχω να προτεί να σα προτείνω εδώ που πήρατε. Πού να πάρω. Την Τατιάνα; τι μελέτη. Τη λαμπίρι? Όχι, λαμπίρι κάνει κουτσομπολιά σε άλλο σοβαρό κανάλι. Ω. Τι να προτείνω. Δεν ξέρετε τι πήρα. Πήρα το. από το ίντερνετ. Κατάλαβα τι κάνετε εσεί. Αλλά δεν έχω ένα σοβαρό να προτείνω. Δεν έχετε κάτι σοβαρό να προτείνω. Τι να προτείνω. Πήρατε και εσεί την τηλεόραση για σοβαρό. Τέλο πάντων. Χάρηκα που σα άκουσα πάντω. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Ναι, μήπως μπορώ να μιλήσω στον κύριο Αποστολή. Εγώ είμαι. Ε, είσαι ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, θα θέλα να πω να μπορούσε να γίνει καμία νεκρανάσταση. Να αρχω... Εγώ θα θέλω να πω να μπορούσα στα σύννεφα να χαγώ βενζινάδικο. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα, κάτι για τις τιμές της βενζίνης λέω. ας έχουν επιδείξει. Τι τιμέ τη Βενζίνη λέτε. Ναι, τι θέλατε εσεί. Εγώ θέλω να πω να γινόταν καμία νεκρανάσταση να έρχονταν κάποιο Γιώργιο Παπαδόπουλο να ησυχάζαμε για μερικά χρόνια. Αυτό ακριβώ. Αυτό είναι. Να φτιάξουν κανένα δρόμο, ρε παιδί μου. Ε, να φτιάξουν κανένα δρόμο. Φύγανε οι άνθρωποι, δεν είχαν αφήσει ούτε δραχμή, χρέο, τίποτα. Τίποτα δεν είχαν αφήσει. Τίποτα, τίποτα. Κυκλοφορούσαμε ελεύθεροι στου δρόμου, έξω, διαβάζαμε ό,τι θέλαμε, δεν κινδυνεύαμε, δεν είχαν βασανιστήρια τίποτα. Πάμπα. Τίποτα. Μαλακίες, τίποτα, είχαμε δρόμους, τι τα θες όλα τα, τα, τα είναι και πέθανε και παν Α μείνουμε στο πρώτο, το ότι πέθανε έχει σημασία <Ρι> Πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι Εγώ το καλοκαίρι που θα πάω διακοπές ακόμα δεν το έχω αποφασί Α, Να κάνω μια πρόταση Ναι Με Μελιγαλά. Με λιγαλά.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 Και έρχεται και μήνυμα τη ακροάτεια Νικολέτα. Δεν λέω το επίθετο, δεν χρειάζεται. Που λέει: Χαίρομαι πολύ που επιτέλου σταμάτησε το λιβανωτό του λαού που ξέρει να κρίνει σωστά. Το έχουμε πει ποτέ αυτό. Ακούτε συχνά την εκπομπή. Έχουμε πει εμεί ότι ο λαό ξέρει να κρίνει σωστά. Καμιά φορά το λέμε σαν χιούμορ επειδή κάνει ωραίε επιλογέ όταν βγάζει διακούμματα, όταν βγάζει σάδωνι, όταν βγάζει χρυστοφυλοπούλου. Όντω ξέρει να κρίνει σωστά. Αλλά αυτό είναι ειρωνικό, δεν το λέμε κανονικά. Ο Αλέξη Τσίπρα Και για όσου ανησυχούν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα γίνει κεντρό στις θέσεις. Μπράβο. Δεν θα γίνει αριστεριστή στις σημαχίες όπως κάποιοι θέλουν. Η πρόταση για ένα νέο συνασπισμό εξουσίας αφορά πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον λαό. Απευθύνεται και σε πολιτικές δυνάμεις. Χωρίς μισόλογα και παράλογα προαπαιτούμενα. Δεν κρατάμε πολιτικό μητρό για το παρελθόν. Αυτά είναι πολύ ωραία. Δεν θα γίνει κεντρό ακόμα. Μια διαβεβαίωση βεβαίωση έτσι ευχαριστώ, ευχάριστο τελείωμα. Ακολουθεί λαός. Αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατέρινα Ακριβοπούλου στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλαβε αποστολικό τρεύμα να τρακάρω. Γιατί τι έκανε, Μην κάνει τρέλε, να προσέχει. Όλε οι γυναίκε οδηγά τι αζώα. Πέζε. Στον κολόδρομο που δεν πληρώνω βέβαια. Κου την πάτρα πα. Έχει δει την πρόοδο των πινακίδων εκεί στον δρόμο τη Πάτρας ε. Τα βλέποντα. Μοιράζει τα... θανάτου, τροχέα, δυστυχήματα, το ένα το άλλο. Α, αποκεφαλισμού, α, στα α, πάντα. Υπο, Κάθε 100 μέτρα ένα τραγικό περιστατικό το περιγράφει η πινακίδα. Α, δεν είναι πας ασφαλαπέρα, λε τι θα συναντήσω. Θα δει την κόλαση ξαφνικά, θα δει το παλαβανίδη. Ναι. Καλό μεσημέρι ναι. Από το Κινέζικο εστιατόριο τηλεφωνούμε λεφωνούμε εδώ στη Συγκρού μήπω μπορείς να βοηθήσεις Γιατί προωθούμε ένα καινούριο προϊόν Σούσι με... Αυτό το φτιάχνουμε Θες με... να κάνεις και χιούμορ Είσαι και καράβλαχος άσκητος; Από σήμερα. πότε το Κινέζικο έχει Σούσι Για πέστο το μας κι αυτό Εσύ ξέρεις από τα... το, το, το το εκεί. Δεν κάνουν αυτά για το κολάντερο Ποιο τουρνάρα παιδί μου, στο κινέζικο, άσχεται. Στο στουρνάρα παιδί μου, θα το προωθήσουμε. <laughs> Καλά, άμα είναι να το δοκιμάζω του τουρνάρας, βάλ του μέσα και ένα Mega Octobiotics, που είναι 30 Billion Active Organism, της Quest, να το φτιάξει και τη Χλωρίδα. Λοιπόν, Σούσι, Σούσι με Λουκάζι, με, με, με έντερο. Στο κινέζικο εσύ, επιμένεις, στο κινέζικο. Αντίστοι, είσαι Λοιπόν, δεν μου λέτε παιδί μου, κάτσε και κράζετε τον Αντένα. Όχι. αυτά που είπε, είπε το Συμφάντο. Εσείς, τι, ποιος θα σας κράξει εσάς. Όποιος θέλει. Πόσο χιδέη μπορεί να είστε με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Για πε μου λίγο, πόσο, πόσο oh. μπορεί. Ποιο ήρθε. Oh, θα μας πεις και η τώρα. Ποιο ήρθε, πα καλά, είσαι και παλούρδο. Κάνουμε και την ίδια δουλειά. Ματατζή είσαι. Πολλέ λέξεις για ματατζή Άσε τι είμαι, άσε τι είμαι εγώ και να μην τα λε αυτά τι είμαι εγώ. Κάτι και τον Αντένα, εσεί πόσο χιδέ είστε, πό, Πόσο να σα θα, θα μα καλά κατάλαβα. Ο ήταν παλιά κουκουέ. Λοιπόν, τώρα και Ματατζής είπες εσείς ε, ε? μπερδεύτηκα, εντάξει, λογικό Αφήσα γιατί ξέρω πολύ καλά δεν θα με βγάλετε Αλλά τι να πω, δεν έχω πω τίποτα άλλη για τι Τίποτα Ότι είχες καλές λέξεις, να πεις και δεν τις λες Ότι ήξερες πάνω από 15 λέξεις Άσε μας η κουκλίτσα μου Τη μέρα που είχατε απεργία παρακολούθησα σε φιλικό κανάλι προ τον μπάγκαλο τι θεωρίε του. Τι εννοεί φιλικό κανάλι προ τον μπάγκαλο, υπάρχει και εχθρικό κανάλι προ τον μπάγκαλο. Όλα φιλικά είναι. Τον καλούνε, κάθεται ο βούδα και κοιτάνε οι άλλοι αποχαυνομένοι και παρατηρούν τι μαρκέ πλέον μπάγκαλο χωρί να κάνω μια ερώτηση. Και μονολογεί ο παπαρολόγο ακατάσκετα. Λοιπόν, διάβασε την απόφαση λέει για τι καθαρίστριε, το σκεπτικό τη απόφαση και είπε για του δικαστέ ότι είναι φιλοσοφικό δοκίμιο. Επίση τον είδα και τρομοκρατήθηκε με την Του ΣΥΡΙΖΑ για τα γουναράδικα, για το Κουκουέ είπε πρόσεξε Για το ΚΟΚΟΕ, είπε να το αφήσουμε ήσυχο αφού δεν θέλει να συνεργαστεί. Έχει μια βαρύτητα να το λέει ο Πάγκαλο αυτό. Να το αφήσουμε ήσυχο. Λοιπόν, και ο εχθρό του Πασόρκο ποιο είναι Ποιος. αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε τώρα ότι ο άνθρωπο έχει γαλλική φιλοσοφία. Έλα να σου πω ρε Έλα. Τι κάνεις και σου κάνω όλα τα γκομενάκια ρε Τι έχω να βομαι Είναι το αφέκτο αυτό που έχω Του αρσενικού του γνήσου Του βαρβάτου Τι, Δηλαδή δεν δε, δε σου αντιστέκεται καμία ρε π... Καμία Και ξέρει και είναι το χειρότερο για σάλτσα. Δεν τι. κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Απλά γίνεται. Πώ νιώσει τώρα. Δεν νιώσει λίγο να μα... μάθει τώρα, νιώθει. νιώθω, ναι, μα Ά, για αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Για αυτήν η διαφορά φίλε γιατί κάποιοι είμαστε αρσενικά α και κάποιοι είστε τα δεύτερα. Ρε, πού, αυτή είναι η διαφορά. Άμα έβαζε για διαδείμαρχο θα σε ψήφιζα μόνο για αυτό ρε, Δεν Θε είχαν άκει, παιδί μου, θα με ψήφισαν τα Ε, hey, μόνο γι' αυτό θα ψήφισα. Ορίστε, καλημέρα. Ορίστε, καλημέρα σα. Θέλω να πω, είμαι από ήλιον. Με λένε Μαρία. Και... ήλιον όμω, μα λένε εδώ πέρα στην εκουμπή ήλιον. Ακούγονται αυτά τα πράγματα από τον αέρα. Πείτε μου, τι θέλετε, ήλιον. ήλιον, παράπονα για τον. Αταλειώσα να λέτε, αταλειώσα, να συνειδητοποιηθούμε. ήλιον. Ωραία. Λιω... Λιώσα, εντάξει. Ναι. <ΣΣΣΣ> ναι. Τσιθαντίνε, τσιθαντίνε την Πολόνια. Ποιο είμαι. Δεν ξέρω ποιο είστε. Αλλά αν δεν είστε αυτό που είστε, Ποιο θα θέλετε να είστε. Όταν αλλάζει, μα τα κλείστε το κεράμα να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Όλη η Ευρώπη θα μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, μα Νομίζω ότι κάποιο μπήκε στη γραμμή. Σα παρακαλώ, μην κλείνετε. Εμεί θέλουμε να κυβερνήσουμε με το λαό και στο λαό απολογούμαστε, Στο λαό λογοδοτούμε. Πρέπει να μάθω ποιο είναι. Φύσα, α την πλάκαρα, αφού ξέρει ποιο σήμερα. Μου φαίνεται γράψω... ότι κάποιο παρακολουθεί το τηλέφωνο. Πού είναι ο κύριο Σαμαρά. Όποιο παρακολουθεί το τηλέφωνο, Έλα. Θα Το κόψω τα πόδια. Τα με, τα πόδια με τα χέρια και τα γίνε κανένα άλλο. Αλλιώς αλλιώ δεν πάρει τα λαφτάρα. Γκουμπάκ, κυρία Μέρκελ. Μα για ποιο με περάσετε, κύριε. Μπορεί να είμαι φτωχή. Αλλά το χρήμα το περιφρονώ. Φοβούμαι ότι παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Βρώμικο, ξεβρώμικο, yeah. μιλιά, ισοπαλία θέλουμε και να σωθούμε. ,ら. Μπήκε και η άνοιξη. Τι. Μα ποιο είμαι. Πετε μου, ποιο είμαι. Ποιο είναι, είναι. είναι. είναι Τελάν. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Και ποιο είναι, ρε, πάλι τα με θα λέμε, το centre back θα είναι, ρε. θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Νομίζω ότι πρέπει yeah. να κλείσω Σα παρακαλώ τελείο, μην μέσα. Μέσα. Τώρα που έμαθα επιτέλου ποιο είμαι, είμαι το centre Και θα δένω τα κορδόνια μου στη σέντρα Η δική μα προτεραιότητα είναι να σώσουμε το ευρώ έλα, έλα, έλα, έλα, Στον έλα, επόμενο τόνο Ιόρτα Βασικά έλα, 13 έλα, Βανάση έλα, Και 50% Έλα ρε Ας <σομίου> <σομίου> <σομίου> Να δούμε λοιπόν τι είδε ο